Αρχίζουν και μιλάνε για μας στο, στο εξωτερικό για το μεγάλο αυτοεπίτευγμα. Για το μεγάλο αυτοεπίτευγμα. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή mm. ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Σας ευχαριστώ, Βανίγερα. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα, όπω το περιγράφει ο κύριο Τρουνάρα. Σώθηκε η Ελλάδα, σώζεται. Το λέει ο Διεθνή Παράγον. Ποτέ δεν κάνει λάθο ο Διεθνή Παράγον. Σωθήκαμε, έχουμε γίνει και επίτευγμα. Ήμασταν χίλια δύο άλλα πράγματα. Τώρα είμαστε και επίτευγμα και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από το σώσιμο. Από όλα τα άλλα, έχουμε καταλάβει και καταλαβαίνουμε κανονικά εμεί εδώ. Συνεχίζεται η ζωή. Παρ' όλα αυτά, όπω λέει ο κύριο Τρουνάρα, η Ελλάδα σώζεται. Να ακούσουμε το πλήρε κείμενο γιατί έχει μια αξία. Είναι κάτι αισιόδοξο και εμεί τον τελευταίο μήνα. Είμαστε φανατικοί των θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή ο mm. διεθνή παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται, ότι η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Έχουμε μείωση ε, των αποδόσεων στα δεκαετή ομόλογα για πρώτη φορά από την αναδιάρθρωση του, του χρέου και μετά κάτω από 10%. Ελπίζω και εμεί να έχουμε την καλή τύχη που είχε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία που αρχίζουν ήδη και βγαίνουν σε αγορέ με επιτόκια κάτω από 6%. Τα, τα, τα Εγώ mm. αυτό το βλέπω. Προ το τέλο του επίδι, 2014. Αραβιαίτε μα φίριξαν γκάλι. Μα είπαν ότι η Ελλάδα σώζεται. Μα κλείσαν το μάλλον Ποτέ μα περνάνε και δεν σταματάνε. Τα ασπράπια του δεν ήταν για μα. Έι, hey, πειρατή! Στο ναμοχέρι το τσιγά. Η Ελλάδα σώζεται όταν θα σπίσει, θα πόρα. Σχολασε, σχολασε πόρα. Hey, Αυτή τη στιγμή ο mm -hmm. Διεθνής Παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται Σώζεται η Ελλάδα το λέει ο κύριος Στουρνάρας ο πειρατής το άκουσε είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό όπως λέει και ο Ρέστης Μακρής ο κύριος Στουρνάρας ό,τι λέει το εννοεί δεν μιλάει τυχαία, μίλησε ότι το... Μίλησε και είπε ότι το 2013 θα περάσει έτσι. Το 2014 όμω θα αρχίσει η ανάπτυξη. Το σώσιμο έχει ήδη αρχίσει, όπω λέει ο Διεθνή Παράγων. Γενικώ, όλοι μιλάνε ότι το, από το Σεπτέμβριο αρχίζουν να φαίνονται οι δείκτε, καλυτερεύουν τα πράγματα. Ο κ. Τρουνάρα στην συνέντευξη που έδωσε στην ΕΤ δύο-τρει φορέ είπε το 2014, αλλά για τα καλά είπε ότι το, το 2016 θα έχουμε σωθεί πλήρω και θα έχει φανεί αυτό και στην καθημερινότητα. Είναι φερέγγιο. Δεν μιλάει τυχαία, δεν έχει πέσει ποτέ έξω, ούτε και πριν δύο χρόνια που προέβλεπε αυτά. Πότε βλέπετε να γυρίζουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς. Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι ε, του χρόνου θα έχουμε ε, θετική ανάπτυξη, έστω και με ένα θετικό πρόσημο, ε, έστω και με, με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 10, μέσω 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 10, 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 2012, ακριβώς. Και αν κάτι έγινε ειδικά μέσα στο 2012 ήταν αυτό ακριβώς που περιέγραφε ω πρόεδρος τότε του ΙΟΒΕ ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, για όλα φταίνε αυτά που μας συμβαίνουν ε, πολλά μάλλον από αυτά που μας συμβαίνουν όσοι ταξίδευσαν φέτος το Πάσχα και πήγανε στη Σύρο διακοπές και μάλιστα όσοι πήγαν με το πλοίο στη Σύρο και ακόμη πιο μάλιστα όσοι πήγαν με το συγκεκριμένο πλοίο στη Σύρο Εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο, πήγα με πλοίο στη σύρα, <laughs> πάντα κυκλοφορούσα, πάντα, πάντα κυκλοφορούσα, πήγα στη σύρο προχθές, στο πλοίο πολλοί κόσμος ήρθε και μου, και μου και μου και μου μίλησε, σας πληροφορώ, ελάχιστοι ήταν αυτοί που, που διαμαρτυρήθηκαν, οι περισσότεροι, ε, ακόμα, ακόμα και άνεργοι άνθρωποι, ζητούσαν να μάθουν γιατί ακριβώς φτάσαμε εδώ. Και ποιο είναι και ποια είναι η διέξοδο από την κρίση. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση η ωριμότητα του κόσμου. Έγινε πηγαδάκι δηλαδή και το συζήτησατε. Όχι πηγαδάκι. Χαμό. Πάρα πολλού κόσμου. Αδιαπέρασαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μα γελάσαν. Κανεί δεν τα μάθει. Πήγα στη Σύρο προχθέ. Από διμέρα τα τραβή. Ξεπέρασε. το λιμάνι δεν θα κανεί. Εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο. Πήγα. Κυκλοφορώ στη Βεβαίω κυκλοφορούσα. Πάντα, πάντα, πάντα κυκλοφορούσα. Στον δρόμο κυκλοφορεί, αλλά και στη θάλασσα από ό,τι ακούσατε. Ποιο πλοίο ήταν αυτό, πώ όλοι αυτοί τα βλέπουν θετικά και όταν συζητούμε εμεί μεταξύ μα θέλουμε να κάνουμε το ακριβώ αντίθετο για να μην μπούμε σε λεπτομέρειε μέρα-ώρα που είναι και μέσω ενημέρωση που είναι. Τέλο πάντων, κυκλοφορεί στον δρόμο. Όσοι τον δείτε, να του πείτε τα καλύτερα. Αν δεν δείτε αυτόν, θα δείτε τον άλλον. Εμένα μου κάνουμε μεγάλη εντύπωση ότι. Ο όνειρός δεν ξέρω πως το είπατε ακριβώς, είναι να περπατήσετε ξανά στο σύνταγμα χωρίς να σας λιδωρεί. Όχι, περπατάω τώρα. Ναι, περπατάτε, εννοείτε, έξω από μόνο σας. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κανονικά, δεν εγκοβάστε. Παντού όχι. να μου χέρι το ψυχάρω, Μέζει με, νέα με φάρο μόνο ναι, ναι, ναι, ναι Κανονικά, Πατάω, ναι, ναι, παντού, Εναι. παντού, Εναι. παντού όχι Η Ντόρα είναι Σχόλασέ, Η Ντόρα είναι ο θαυμάσιος τέλεχος Μπορεί αργότερα Όλα τα πράγματα έρχονται με τη σειρά τους Μπορεί αργότερα και Ντόρα γίνει Και πρωθυπουργός από τον πολύ πόνο Ντόρα δεν λέει το τραγούδι, Μπόρα νομίζαμε ότι λέει Ντόρα πετάχτηκε ο Μητσοτάκι, να πήγε την κόρη του, η οποία και αυτή πρέπει να γίνει προθυπουργό. Έγινε ο Σαμαρά, έγινε ο Παπαδία, ο Γιόργο, ο Αντρέα, ο Γέρο Παπαανδρέου ο Καραμαλίσ ο νηψιό, ο Θεο, ο Παπαδείμο και τόση άλλη γιατί να μην γίνει και η ντό. Αυτή την απορία την έχουμε χρόνια τώρα. Στιουριέ, σήμερα είχαμε πάλι τα γνωστά. Αυτή τη φορά μου πάνω στο βουνό, γιατί οι κάτοικοι προσπάθησαν να αποτρέψουν το ξεπάτομο όπω το χαρακτηρίζουν υπερεωνόβιων και την κατασκευή λίμνης, στο σημείο ρε Καράτζα, έτσι λέγεται, το οποίο και αποτελεί πηγή νερού για όλη την περιοχή. Έχουν παίζει δακρυγόνα, υπάρχουν δημηρίε στο νου Το έργο προχωράει κανονικά με τη συνδρομή τη ελληνική αστυνομία. Άπειρε δημηρίε από τότε που ξεκίνησαν τα γεγονότα και μέχρι να ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί και όπω ολοκληρωθεί. Άπειρε δημηρίε συντρέχουν την εταιρεία διότι πρέπει η επένδυση να γίνει. Τσάμπα πάνε αυτέ οι δημηρίε εκεί, δεν τίποτα απολύτω. Προσφορά τη ελληνική κυβέρνηση. Στην ανάπτυξη του τόπου τη Βορείου Ελλάδας και όλου του τόπου. Απ' την άλλη, ο Βενιζέλο θέλει να φτιάξει μια άλλη σοσιαλιστική διεθνή, γιατί συγκεκριμένη κάτι έχει, αφού έχει και πρόεδρο τον Γιώργο. Δεν θέλει να τον ζαλίζουνε. Κάνει δηλώσει από εδώ και από εκεί. Προσπαθεί να διαχωρίσει αυτό το Πασόκ από το προηγούμενο Πασόκ που όλοι αγαπήσαμε και ήταν του Γιώργου. Και κάνει δηλώσει που ξεπερνούν και τα όρια. Δεν θέλω δεσμεύσει. Δεν θέλω συνεταίρου. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα Δεν θέλω συνεταίρους. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα Από το μνημόνιο ε, αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του, του, του 14, 14 όταν 14. το πρόγραμμα τελειώνει. Βέβαια ο στόχος μας είναι και η συμφωνία είναι ότι το 14... Δεν θα έχουμε πρωτογενές πλώνος με 4,5% όπως έλεγε το προηγούμενο μνημόνιο, αλλά θα το έχουμε στο τέλος του 2016 βεβαίως και θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, αλλά η βαθμοί ελευθερίας σαφώ, αρχίζονται και θα βελτιώνονται από το 14 και μετά. Σε ευχαριστώ Βανίγερα. Νάτο και το 14, ακούσαμε πριν και το 2012, βάλτε τα όλα μαζί. Πολύ σωστά, θυμάται εδώ ακροατής. Ακροάτρια, με τέτοιο ψευδόνιμο δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό λέει με τη Σύρο που είπε ο Στουρνάρα. Του θυμίζει αυτό που έλεγε παλιά ο Γιώργος Ότι με πλησιάζουν στον δρόμο. Δεν είχε πει ένα συνταξιούχο και είχε πει: Πάρε και τη σύνταξή μου για να σωθεί η Ελλάδα. Εκείνο ο έρμο ο συνταξιούχο. Εμένα μου θυμίζει και το άλλο που είχε κάνει ο Πετσάλνικο, τον οποίο τον έχουμε χάσει όλοι. Εκείνο το περίφημο ταμείο που θα τη χώρα και θα συνέβαλε και σε εκείνο το ταμείο είχε πάει μια γιαγιά πρώτη και μετά δύο εγγόνια και είχαν βάλει 50 ευρώ έρμη και η γιαγιά πιο έρμα τα εγγόνια που τα μαθαίναν έτσι τι απέγινε το ταμείο, τι απέγινε ο πετσάλνικος, η μία θλίψη μετά την άλλη μέρα που είναι σήμερα 211 208 200 800, τηλέφωνο όλες τις μέρες ε, απαντάω αποστόλη, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr sms ο θέλει να στείλει γρα Το μένυμά του και η αποστολή στο 54 εκατον Ο Νίκος είναι εδώ και η τον ήχο. ήχων. Είι, Δεν προσπαθώ τίποτα να εξοραίσω. Όμως μόνο κακόπιστοι δεν βλέπουν το κλίμα έστω και αργά. Αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αρχίσαμε να βλέπουμε θετικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα στο εξωτερικό. εξοφλούνται φέτος μαζεμένα όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλάζουν την εικόνα της χώρας αλλάζουν και τη δυναμική της οικονομίας ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά τη ύφεσης <Ρε> το 2012 να είναι η χρονιά που Ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μα. Wow. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια. Απαλλαγή από το μνημόνιο. Ρε, μου σώθηκα με! Στο να μου χαίρει, το Ρε, μου σώθηκα με! Μια ζυμία, μια ζυμία. Χάμιο, νο φάρο. Κοττά, φασίλη, θα, σπίσει, θα δι... Η δώρα σου έλασε, Το βλέπω Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Αυτά από την επικαιρότητα. Εδώ είμαστε. Θα μας επιτρέψετε μια αναφορά. για δύο λόγια για μια συνάδελφο που έφυγε από τη ζωή, υπόπηχα Σιώτη. Έφυγε προχτές σε ηλικία 40 χρονών, έδινε μια πολύ σκληρή μάχη τους τελευταίους 6 μήνες χωρίς βεβαίως να τα καταφέρει. Είχαμε δουλέψει μαζί στο ΣΚΑΙ για αρκετά χρόνια με την ίδια, με τον τζαμπουκά τη, τον είχε, όσοι την ξέρουν το έχουν παρατηρήσει και το παρατήρησαν και τότε και βεβαίως και τη μόνιμη θλίψη τη, γιατί και αυτό το είχε. Ο Γιάννης Χαρούλης είναι ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει γιατί μάθαμε ότι τους τελευταίους μήνες, τους πολύ δύσκολους ο Γιάννης Χαρούλης μάλλον τις παρέτεινε και τη ζωή όχι μόνο την στήριζε. Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία της στον Αλμυρό Βόλου από όπου και γεννήθηκε, καλό ταξίδι απ' τα μάτια μου να πάρει, και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό και αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ μη μ' αρμηθείς. μη μ από Παρίς. Ακριβώ σου χάθη να μου δώσει, Κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί. Θέτει απρόπαση να γίνει και αφορμή. Ποτέ μη μ' αρευνηθεί, μη με προδώσεις. Φάμε στο πλάι σου και α ματώσω. Σύνεπα του γιαλού, δεν αρματώσω. Φάμε στο πλάι σου και α ματώσω. Θα στο πλάι σου. Τα του γυαλού αλλού Θα, θα μες στο πλάι σου Και ας ματώσω αλλού του γυαλού Θα, θα μες στο πλάι σου Zdjęcia i montaż Zdjęcia i Ήδη αρχίζουν και μιλάνε για μας στο, στο εξωτερικό για το μεγάλο αυτό Για το μεγάλο αυτό Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί Αυτή τη στιγμή mm. ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται Σε ευχαριστώ Βανίγερο Αυτό το σώσιμο δεν μπορεί να το καταλάβουν οι καθηγητέ σήμερα, δεν μπορούν να το καταλάβουν οι ναυτεργάτε χθε, οι φορτηγατζίδε προχτέ, οι ταξιτζίδε πρόπερι το καλοκαίρι, δεν μπορούν να το καταλάβουν διάφορε κατηγορίε εργαζομένων, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό το σώσιμο, γι' αυτό και κάνουν αυτά που κάνουν, τα οποία συγχύζουν το Γιάννη Περτεντέρη, το Μέγκα, τα υπόλοιπα κανάλια, διότι με το δίκιο του οι άνθρωποι, ο Περτεντέρη, στο Μέγκα και τα υπόλοιπα κανάλια, θέτουν θέμα εκβιασμού. Διότι Ξέρουν πολύ καλά από εκβιασμού πώ του έχουν κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τι εκβιασμού έχουν ασκήσει στον ελληνικό λαό με διλήμματα, ψεύτικα αληθινά, μισοαληθινά, με ένα καταιγισμό τέτοιων ε, διλημάτων και εκβιασμών. Οπότε δεν μπορούν τώρα αυτοί οι επαγγελματίε να δεχτούν τον εκβιασμό των καθηγητών. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά συζητούνται τώρα μία εβδομάδα πριν τι Πανελλαδικέ. Εγώ δεν θέλω ούτε να σκέπτομαι την ιδέα ότι μπορεί να τυναχτούν οι Πανελλαδικέ στον αέρα. Δεν μπορεί τα παιδιά να δίνουν σε μια εβδομάδα και να τους λέμε ότι δύο μέρες πριν θα συνεδριάσουν οι Ελμέ να αποφασίσουν αν θα πάτε να δώσετε εξετάσεις την πρώτη μέρα δεν πάτε να δώσετε εξετάσεις Και ειλικρινά αυτό πια αρχίζει και με ξεπερνάει είναι αυτή η εκκρεμότητα η οποία παρατείνεται Πε εσύ ειλικρινά και καλό ρωτώ του εκπαιδευτικού που ζουν με τα παιδιά μαζί. Με τι ψυχολογία τα παιδιά αυτά ετοιμάζονται να πάνε σε μια εβδομάδα να δώσουν, εάν δεν ξέρουν αν θα δώσουν, αν δεν ξέρουν πότε θα δώσουν, αν δεν ξέρουν αν θα δώσουν με την πρώτη μέρα και τέσσερι που θα ακολουθήσουν ή πέντε που θα ακολουθήσουν ή το ένα ή το άλλο. Το πνίγει το δίκαιο και η αγανάκτηση και έχει δίκαιο πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνεται απεργία 10 μέρε πριν τι πανελαδικέ, φταίνει Η κυβέρνηση που το έφερε. 20 μέρες πριν τις πανελλαδικές, δεν φταίει βεβαίως, δεν δέχονται εκβιασμούς. Ό,τι νομοσχέδιο έχει περάσει, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι αποτέλεσμα πέντε πολυνομοσχεδίων. Με το χαρακτήρα του κατεπίγοντος, μια χώρα πακεταρίστηκε, ένας λαός κυρίως, μέσα σε πέντε πολυνομοσχέδια που πέρασαν μέσα σε πέντε τριήμερα από τη Βουλή. Αυτό δεν ήταν εκβιασμός και είναι όλο αυτό που γίνεται με τους... Καθηγητές είναι η εβδομάδα τους Ετοιμαστείτε και για ρεπορτάζ Για καθηγητές που τα πιάνουν Για καθηγητές που δεν δουλεύουν Που κάθονται πέντε μήνες το χρόνο Έχουν δουλειά τα κανάλια πραγματικά πάρα πολύ okay. Okay. Γιατί έρχεται αν τα Γιατί αποφασίσαμε ότι αν περιμένετε λιγουλάκι Έτσι ανάβουν τα αίματα πιο εύκολα Άντε βρήκανε δέστατη. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όχι, θα μιλά με καλύτερο ύφο. Εγώ κυκλοφορώ με λεωφορείο, είμαι φτωχιά. Αλλά δεν μπορεί εγώ στο σούπερ μάρκετ να αφήνω τα μακαρόνια μου και να τα τρώει ο Πακιστανό. Έχω με 400 ευρώ, έχω φιλότιμο στον Ελληνίδα. Γιατί ξέχασα τα, τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ, καλέ. Λοιπόν, γίνεται πιο πολλοί Έλληνε και αφήστε τι αειδίε να μα φάνε οι ξένοι όλα τα φαγητά και όλα και την Ελλάδα όλοι. Καλέ, ή, αν ή, πρόκειται ή, για μακαρόνια, συμφωνώ ή, Τα μακαρόνια μόνος Έλληνες, ακάκιε, ακούς. Αλλά μήπως το πρόβλημα δεν είναι αυτό, μήπως το πρόβλημα είστε εσείς. Μήπως εσείς να γίνετε λιγότερο Ελληνίδα για να χωρέσει και άλλο άλλος άνθρωπος, δεν. Έλα, λοιπόν, ο Τσίμιο μιλάει για τον κόκκινο στρατό και πολύ καλά κάνει. Εγώ πήρα να σου πω, να σε ρωτήσω αν έχει ακούσει τι λένε οι κάφοι δημοσιογράφοι τι τελευταίε μέρε για του μαθητέ και την αγωνία του. Βεβαίω. Έχουν αγωνία οι δημοσιογράφοι. Έχουν Έλα. τόσο αγωνία που εκβιάζουν Έλα. και απειλούν του καθηγητέ από μικροφόνου ναι, ναι. να μην κάνουν την απεργία μέσα σε εξετάσει. Ότι αν κάνουν θα... τι εξετάσει θα... οι καθηγητέ κανονικά, τα παιδιά έχουν ζωφερό μέλλον. Ναι, ναι. Δηλαδή θα περάσουν σχολέ, μετά του περιμένουν δουλειέ. Δεν Αυτοί οι δημοσιογράφοι τι λέγαν όταν οι μαθητέ είχαν αγωνία για τα βιβλία του, όταν δεν είχαν πετρέλαια, όταν δεν είχαν καθηγητή. Ε, γαργάρα, τι ε, να λένε. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, μικροί και μεγάλοι, να το βουλώσουν, γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένα περισσότερο για τους μαθητέ από του καθηγητέ. Αν και να σου πω κάτι, είμαι κι εγώ κατά αυτής τη κινήση των καθηγητών. Ναι, γιατί. Ναι. Ε, τώρα απεργίε και μαρτυρίε. Εγώ θα πήγαινα ναι. και θα του έδινα και τα θέματα. Υπάρχει Όχι. καλύτερη απεργία από αυτήν. Όσοι, όσοι αγωνιούν για του Περάστε τους... όλοι. Μαθητείε, απεργίες και τέτοια. Τι θα κερδίσουν να τους ναι. κράσουν δημοσιογράφοι και να στρέψουν την κοινωνία εναντίον τους. Λοιπόν, πηγαίνετε, μην κάνετε απεργία. Ναι. Αφήστε τα παιδιά να αντιγράψουν και δώστε και τα θέματα Και επειδή έχουμε, δεν έχουμε κοντή μνήμη, εγώ όταν ήμουν το 2006 μαθήτρια και κάναμε καταλήψεις για το άρθρο 16 στο Λύκειο, τότε πώ ταιριάζουν οι δημοσιογράφοι να μα υπερασπιστούν επειδή βαλεύουμε για το δημόσιο σχολείο. Λοιπόν, τα αιτήματα των καθηγητών είναι δίκαια, πρέπει όλη η κοινωνία να του στηρίξει. Και εσεί από την Ελληνοφρένεια, όσο μπορείτε, να προωθείτε την αλήθεια και όχι αυτά που λένε, γιατί ακούω και στον ΡΙΑ, ακούγονται διάφορα, για το τι συμβαίνει με του καθηγητέ. Είναι ντροπή. Καλά ρε π***. έκανε πάλι η οικογένεια Παπαανδρέου ρε π*****, η καινοτομία στην πολιτική κόμμα της Δραχμής με κατσανεύα ρε π*****, Αυτοί δεν δε σταματάνε πουθενά. Ευτυχώς για μας, παντάες να σταματάγανε εδώ, το, το τέλος του Παπαανδρέου να δανε στο Γιώργο, ευτυχώς. ΑΠΑΡΙΣΕΤΑ. Mm. Έλα. καλημέρα τι κάνετε. Καλά εσείς. Κύριε Συγχαρητήρια, εξαιρετική εκπομπή σα. Ο Θήμιο με έχει κατασυγκινήσει. Ξέρεις mm. τι ήθελα να πω. Αυτά κάνει. Ναι, αγάπη μου. Ξέρει τι ήθελα να σου πω, έτσι να ακουστεί λίγο. Τι. Ακόμα το Σίγμα τη Ολμέ δεν αποφάσισε τίποτε. Συνεδριάζουν. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά με την απεργία, αλλά δεν έχει σημασία. Ξέρει θέλω να πω. ή αποστόλη, η Θα φάει σκατά από αυτούς. Τους θα γυρίζουμε τα σκατά. Να συνεχίσετε έτσι μοναδικοί και ωραίοι. Yeah. Ναι, γεια σας. Γεια. Yeah. Είστε Ναι. Ε, η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή. Ναι. Ε, μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ναι. Μιλήστε. Άκουσα προηγουμένω που λέγανε για τον άνθρωπο που βγήκε μια κοπελίτσα. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Η κοπελά, είναι... το ρε. Δεν... Κοπελίτσα τέλο πάντων. Για πείτε μου. Δεν είμαι ούτε λουκά, ούτε θεούσα τίποτα. Απλά ξέρω τι συσίτια δίνουν κάθε μέρα στον κόσμο. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ξέρω τι συσίτια δίνουν. Ο άνθρωπο. Λένε και τι δεν κάνουν. Ο άνθρωπο τι και... έγινε, σκότωσε τα ξαφικά του. Γιατί. Η θρησκεία μα δεν πρέπει ό,τι και να είναι. Το χειρότερο να είναι, δεν πρέπει να την ηρωθεί. Το άνθρωπο είναι η θρησκεία σα. Να τη χαίρεστε.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 Εσωτερικό παράγον πάλι δεν βλέπει τίποτα σχετικό, δεν έχει σημασία ποιο λογαριάζει τον εσωτερικό παράγοντα. Άλλωστε, όλα αυτά έγιναν για να τονωθεί ο διεθνή παράγοντα. Θυσιάστηκε ένα λαό, θυσιάζεται ακόμα, χωρί να έχει τελειώσει τίποτα, ούτε καν στα μισά, για να σωθούν οι τράπεζε οι ξένες οι όμιλοι οι ξένοι, γενικώ το ξένο νόμισμα και ό,τι είναι να σωθεί έξω από εδώ. Όλα αυτά έχουν γίνει με πολλή δουλειά, είναι η αλήθεια, ενώ το επίτευγμα που ο κύριο Ε, το καταφέραμε με πάρα πολλή δουλειά, έτσι μιλάνε, όταν μιλάνε πολιτική. πολιτικοί. Τι θυσίε, τη μιζέρια, την καταστροφή εκατομμυρίων Ελλήνων τη λένε οι ίδιοι πολλή δουλειά γιατί κρίνουν μόνο από τον εαυτό του πόσο ξενύχτησαν. Αυτό το θέλουν και δουλειά εντωμεταξύ. Πόσο ξενύχτησαν, τι μάχε, 10 εισαγωγικά, έδωσαν στι Βρυξέλλε ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη δουλειά την έδωσαν όντω άνθρωποι πολύ έμπειροι ε, από άλλε δουλειέ του παρελθόντο. Ορίστε, τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπον. Ναι, αλλά ποιον θέλετε. Ψυλό.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 Η λυπημένη Φιλίψη Λογαριασμός Πω πω μάδαμ. Δουλεύεις με διπλό καρβιλάτε 18.000 χιλιάδες λογαριασμό Κατά ποιο υπογράφει Διάβασε το στερόγραφο Αντώνιος, ο Αντώνης Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία Στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ Σκεκριμένα αναλατίνη Ρίμαξε Ρίμαξε! Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρό. Δούλεψα σε βενζινάδικο υλοτόμο, οικοδόμο σε εργοστάσιο τσιμέντων. Έχω δουλέψει χρωματιστή. Εσύ θα πα μπροστά. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν. Ο σύμβουλος επιχειρήσεων. Με το μπλοκάκι που λέμε. Φέρε τον έλεγχο να συμβάλω άριστα. Οι δουλειέ, οι προκομένοι, αυτοί μεταξύ άλλων μα έχουν φέρει εδώ, τώρα που άκουγα, αναλυτικά. Συνειδητοποίησε ότι ο Γιώργο εκτό στα καθαρίσματα στη Σουηδία, στη Στοχόλμη που μα έχουν μείνει, τα βενζινάδικα, ναι, τα μαγειρία, έχει δουλέψει, όπω είπε ο ίδιο, υλοτόμο, ο Γιώργος, ο ναι, και σε εργοστάσιο τσιμέντων. Πού είναι αυτά, αυτά είναι ρεπορτάζ που κανεί δεν τα κάνει από τα μέσα ενημέρωση, τα διαπλεκόμενα. Πάει να ψάξει να βρει που ήταν υλοτόμο, τι έχει υλοτομήσει ο Γιώργο Παπανδρέου, ο γιο του Ανδρέα Παπανδρέου και εγκονός του Γεωργίου Παπανδρέου και κυρίως ποιο ήταν αυτό το εργοστάσιο Τσιμέντον και ω τι προσέλαβε τον Γιώργο. Έλα. Έλα. Καλά μα*** είσαι παιδί μου εκεί πέρα. Πού το είδε. Καλέ. Υπάρχει κάμερα. Ε... Νόμιζα ραδιόφωνα είμαστε μόνοι. Ε... Καλέ συγνώμη, Κάτσε να μας αυτό. Περίμενε. Πέρα πα***ρα να μιλήσω εγώ. Εσύ θα μιλήσεις. Είμαι εσύ εσύ Δια... θα μιλήσεις. τη δικιά μου την μου. Ε, κλάψω... Εσύ είναι αυτή με τη Χρυσή Αυγή. Έχει φτάσει 10-15% θα πάρει από εσά τι μαρτυρίε <σίσεις> που κάνετε. Άντε να αντεκατοστήσει, αυτό θέλουμε κι εμεί. Δεν προχωράει αλλιώ το θέμα. Άμα <σίσεις> δεν ανέβει η <σίσεις> Χρυσή <σίσεις> Αυγή, δεν το βλέπει. Άστερε που φωνάζουνε. Σχήρο που φωνάζει δεν δαγκώνει. Δεν τον είδε τον Μιχαλολιάκο, θε μόνο φωνάζει. Τίποτα δεν κάνει. Ο βόλτα αυτό το μαρτυρί. Γράφτε του τα για σα. Δεν υπάρχουνε! Το άλλο το καραφλό δεν είδε πως το πήρανε. Ποιο καραφλό? Στο κοτό το πήρανε. Το άλλο το βουλευτή. Το βουλευτή. Με το όπλο? Τον πήρανε και τον βγαλάνε έξω. Το άλλο με το όπλο στον καμίνη? Σαν ανδρισμό η καράφλα να πούμε. Που βγήκε ο κασιδιάρης και είπε δεν έχουν όπλα και εκείνο φώναζε. Μη μου πάρτε το όπλο αυτό το καραφλό. Το μπατσάκι ήταν η μισή μερίδα. Δεν είδε πως τον εκτόπισε. Τι τον εκτόπισε με Εγώ κατανόμα είδα. Μπήκαν στο πρόγραμμα η μπάτσι με τα free hags. Με δουλεύει. Τα... Αγκαλιάζουν Ναι, χαίρετε Γεια σας ε, και Χριστός Ανέστη Πού το ξέρεις Το ξέρω, γιατί Ανέστη Α, είδες την ταινία Για πες Όχι, το ξέρω, το ξέρω, ε, το ξέρω Έλα να ότι το ξέρεις και εσύ Εάν δεν ήταν ο Τζεφυρέλη, δεν το έχω μάθει ποτέ ε, τώρα, Σε παρακαλώ, μη με πληγώνεις βαθύτατα Λοιπόν, λέγω με... Κάρη, είμαι καλαβριτεινό και επειδή θα γίνει μια εκπομπή σχετικά με, το... με τα καλαβριτά για του Γερμανού. Ναι, ωραία. Εσεί, συγγνώμη, ποιο είστε. Για ποιο σα νοιάζω. Δεν ξέρω. Τζένι Μπότσι. Πώ είπε, Τζένι Μπότσι. Τώρα, όπω θέλει εσύ, θα ντε. Τι, το δικό σου ελέγχο, Αυτό που θε, σύμμοπε. Λοιπόν, θέλω να με λέτε έτσι. Και εγώ αυτό που μου λε, ακούω. Θέλω να κάνω, γεια. Καταρχά, θα, θα σα πω μια είδηση. Του χρόνου, λέει, θα τον του Γιατί i Stawrosy nie Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Μην το σουβλίσουνε ναι. μόνο. Ευτυχώ που δεν το έχουν σκεφτεί. Ε, Μην ναι. το σουβλίσουνε. Σκέψη μετά, ε, αντί για Σταυρό, να κάνουμε αυτό το πράγμα το γύρω-γύρω από -γύρω το σούβλισμα. Άκουμε τώρα και κάτι άλλο. Λέει ο μεγάλο εκεί από το μικρόφωνο που έχει πάρει ότι μία για πάντα σκοτώσαμε τον φασισμό στις 9 μήνε. Ωραία, πίσω που έχει μείνει, πού νομίζω ότι είναι 10 του 45. Δεν είναι 10 Μαου του 45. 2013 έχουμε. Ο φασισμό είναι δίπλα μα καθημερινά, μα πυροβολάει. Άμα ο διοικητής της τροχίας έχει κάκαλα και σέβεται τα γαλόνια του, θα πάει να καθαρίσει τη στουρνάρια από τα διπλοκαπαρακαρισμένα, τη Σόλωνος, την Πάτριαρχο Βιβακήμα από τα τρακτέρια το βράδυ και να αφήσει ήσυχους στους ταρύφες στα νοσοκομεία να πάρουνε κανέναν γυροντάκο. Αλλά πού να σε βάσαι στη γαλόνια. Εκεί παιδί έχει το αντριλίκι του. Στους πεινασμένους στους ταρύφες. Καλή σου μέρα. Γεια σα Απόστολε. Γεια. Καλά. Να πω και εγώ ότι την Κυριακή ε, εκδήλωση μνήμης και τιμή.. <κοκοί> Στην Αρτέμιδα. Αρτέμιδα ίσω έτσι. Ξέρω, ξέρω. Μπράβο, για την... νίκη. Γιατί τι, για τα μαθήματα που κάνουν οι στα παιδάκια. Α, όχι, λάθο. Για πες. <laughs> για την νίκη κατά του φασισμού. Πώ νίκησε, πάτε. νίκησε, πώ. Ε, τώρα εκεί εμεί έχουμε περισσότερα προβλήματα. Αλλά πιστεύουμε θα νικήσουμε και εμεί για δεύτερη φορά εκεί. Α, το πιστεύετε. Ε, το πιστεύω. Μου πιστεύετε. Επίση, ο Ιησούς Χριστό ήρθε στη γη για να σώσει του Αμαρτολού. Πολύ γαϊτάνω είναι αυτέ τι μέρε. Μα όχι, έκανα βόλτα σε βουνά τη επαρχία. Δεν σε βοήθησε πολύ, βλέπω. Γιατί? <laughs> Καλέ και πιστεύω, άρα θα σωθώ. Και έμαθα ότι ο Ιησούς ήρθε για να σώσει του Αμαρτολού. Τι δεν πήγε καλά, δεν ξέρω. Πολά... Πάντω γι' αυτό ήρθε. Μηνύματα ακροατών. Ο Λουδοβίκο τι έγινε, Λίβρε Παλιοκουμούνια. Λάβατε το συντηρώμα το ηχητικό που σα έφερα χθε. Ναι, το λάβαμε. Το ακούσαμε κιόλα. Είναι μια κυρία που κάνει εισαγωγή σε μια εκδήλωση που κάνατε εκεί στην Κερατέ και κάνει συγκρίσει με τι Κουριέ. Για να δεις ότι το έχουμε ακούσει. Είναι από τι λίγε φορέ που ακούσαμε κάτι που μα φέρανε και το προλάβαμε. Αυτό έγινε πριν λίγο. Από το περιστέρι τώρα ανακοίνωση τη εργατική λέσχης. Λέει: Σήμερα παίζει ο Ολυμπιακό Final Four και έχουμε θέμα. Την ίδια ώρα στι 7. Καλούμε του περιστεριώτε που δεν θα δουν τον αγώνα στη νέα συνέλευση τη εργατική λέσχη Περιστερίου. Μετά τι επιτυχημένε δράσει μα για την εργατική πρωτοπαγιά στου εργαζόμενου, των εμπορικών καταστημάτων του περιστερίου και του κατοίκου τη πόλη, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο συλλογικά, πιο οργανωμένα. Σήμερα, Παρασκευή 10 Μαου, στου 7 μουμού, στο θεατράκι τη Ξυλοτεχνίας είναι η ώρα να μιλήσουμε για τι δικέ μα ανάγκε. Και όπω λέει η κοινωνία, το σύνθημα: Η κοινωνία δεν σε μια παλάμη που ζητιανεύει, αλλά σε αυτήν που σφίγγεται σε μια γροθιά. Όπου αυτά λέμε, τα ράζονται Ε, άλλο μήνυμα, άλλο ένα. ΝΑΤΟ. Από Δανία. Ο Θανάση Ζήκα, γραμματέα τη κοινότητα Ελλήνων Δανία, αυτό που είπε ο κύριο Τουρνάρα, ότι μιλάνε όλοι για τον άθλο τη Ελλάδα έξω, το επίτευγμα, και λέει ε, Σε ποια χώρα μιλάνε για τον άθλο τη Ελλάδα κτλ. Γιατί εδώ στη Δανία μιλάνε για την άνοδο των φασιστών και για τα σκουπίδια που τρώει ο κόσμο. Και σε άλλε χώρε, όχι μόνο εκεί. Και ένα τελευταίο μήνυμα. Χρόνια πολλά στη ζωή την Οδοντία Τρόμου, την εξοβιετική Ενώσεω ερχόμενη και στο Σοκράι τον άντρα τη που ακούνε ελληνοφρένια συνεχώς Άρης χρόνια πολλά και από εμάς να είναι καλά οι άνθρωποι ε, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο διότι είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίε στο τέλο. μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 2 Γιάννης Παπαδόπλος και αμέσως μετά 3.5 ώρα Λιάνα Κανέλ τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα, γεια σα. Στους πολιτικού Δημοσιογράφου. Και ούτω καθεξής, το τραγούδι του Θανάριστο Ποπότος θα δίνει το Πεκλυβάνη, για να ξέρουν τι θα τους έλθει. Μια νύχτα θα από μακριά, πράμα να μάνα, αέρας Πεκλυβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάνα, μόλις τον άνασάνεις. Μια παραγγελία θέλω ναι. να λέει κάποιο Χριστό Ανέστη και να φωνάζει ο Άδωνη πάλι για αύριο. Χριστό Ανέστη, Jesus Rison. Πάλι Χριστό Ανέστη, Χριστό Ανέστη, Να σκάβει το Θα Φάγει στα μαλλιά, Αβραμανά μαν. Κραναγιά σουλαρίκια. Και με στο στόμα τα γυρνά μια παρακείλει για την παρασκευή; λέγε. Το κουμουνοστό. Γεια σα! Παρακαλώ μια ερώτηση Στο πρόγραμμα Κυρία Μακρύ ε, Διαφήμισαν ένα φάρμακο Για τη φαγούρα από τα Κουνούπια και από αυτά Ναι, όχι δεν είναι από τα κουνούπια Δεν ακούσατε καλά mm. Είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια mm. Που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά mm. Απ' τα κουμούνια Κουμούνια. Mm. Ναι, βγαίνει και σε ταμπλέτες Είναι φάρμακο, είναι σε ταμπλέτες mm. Και σε φιδάκι mm. Είναι καλό για... Σε φιδάκι, φιδάκι δεν ξέρω να το πιάσατε oh. Φιδάκι, αυγό,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 Είναι για τα έντομα. Είναι για τα, το βάζει στην πρίζα. Ναι. Το λε και έντομα, ναι. Είναι. Το βάζει στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύεις σφαλιάρε σε κουμούνια. Α. Ναι. Και δεν είναι για του αλλεργικούς άσχημο. Είναι και για τους αλλεργικούς άσχημο. Είναι καλό. Πολύ. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλλά προσέχτε μη σας τυμπήσει, κουμμούνι μη σας τυμπήσει Α, μόνο κουμμούνι Ναι Τίποτα άλλο Όχι, όχι Ούτε Είναι κουμούνι. αντικουμουνικό Ούτε. ή αντικουμουνικό Πώς λέμε αντικουμουνικό, αντικουμουνικό Κουμουνο-στοπ Α, ευχαριστώ πολύ Θα κατεύει σαν αρχοντάς Πράμα να μά Αν θα κατεύει σαν Να πάρει χρώμα και ζωή Πράμα Μοναξιάσω κοιμόσου. Να σου πω, τσεκούρ cool Airways και αυτό να μου το βάλεσε; Τι; Περίπτωση είναι η εξής ότι αντιλήφθηκα όρισμενες χτύπους και πέρα και; Τι λες; Επροχωρήθηκα προς την κατέφυση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ρεβω κατεβαίνει ναι? και ένα μαχαίρι περί 35 πόντου Τι να, λες? Να, να, ναι, 35 πόντου να Για κρατήσω Για δύο μετραχείς τώρα κύριε Παμινόδα, έλειος δηλαδή. αντιλήστηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά και λέω τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνθησε στο κεφάλι μου. Κιό κατέβαινε, κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου. Πώς αμύθηκες, κύριε μου? λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ναι. ότι το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις <σχερ adaptation> τσικουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Λοιπόν, και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι έγινε το τσικούρι, Τι αυτό, <σχερ> Σκήβεις, Μάτως, όμως... Έσκυψες, αμύθηκες. μια κίνηση ναι? και το, το, το, το βούτυξα και το πέταξα κάτι. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προ τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση το μαχαίρι. Έκανα μια λαβή έτσι και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και ζυκώθηκα και έφυγα. Τα μελισσάκια θα γυρνούν, μπραμάν αμάν, γύρω απ' τις πολυθρόνες. Και το νερό, το κρύσταλλο. Πλάμα, να μάθω. Αν φαρέει από τι οθόνε. Έλα. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Χρόνια πολλά. Χρυστο σαν έφυγε. Καλά τώρα, έλα. Πάμε παρακάτω. Αύριο. Θα μου κάνει μια χαρά σε παρακαλώ. Αύριο Παρασκευή. Μπορεί να μου βάλει λίγο το θυμιατό. Θα δούμε. Εντάξει. Να σου πω, αυτό που σε πήρε και σου λέει τον Αμαζόνιο και το Βενιζέλ ήταν ο Καπαρδί. Α, δεν ξέρω. Λε. Για έκανε μια σύγκριση. Λες να είναι φίλο. Αυτό με τηλεπινιές. Λαμόγιο, πού είσαι κρυμμένος. Στο λαγούμι μου. Στο λαγούμι σου. Είμαι κρυμμένος κάτω από φασίστες. Ε, καλά εγώ. Για να μη φαίνομαι. Α, αυτά τα βρωμοαλυτρόνια και στον Αμαζόνιο να πάνε να κρυφτούν μεθαύριο, έχουν την εντύπωση πως δεν θα τους βρούμε. Το φαντάζε το χοντρό με κόκαλο στη μύτη, ε, και το με μια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 Έχει ναύτε πολλού, μαζεύει ναυτικό. Μέσα, κάνε με τη φρεγάτα. Ρε μίτσο, ε, θυμιατό πέσαμε, δε Πώ πώ? Σε θυμιατό, είσαι τι είσαι, εσύ Θυμιατό? Ανιστήρι. Ξαπτέριγο. μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να σοβαρά. Ο ποιο είναι ο ναύτη. να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά. Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχι. με, με ξέρεις, και μου πλάκα. Ποιος είσαι, ο, τάκης, ο Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις θα μου συνεθό, ρε... Τις έχεις όλες τρίπιες ρε... λοιπόν, θα μου Ωραίος τρόπος, ωραίος τρόπος Καμπαρετζή σαν άνθρωπος και μιλάτε έτσι Αγέρα να είσαι τιμωρός Πράμα να μά Να σε και παιχνιδιάρης Κι αν βαρεθεί η ψυχούλα μου Πράμα να μά Να έρθεις να μου την πάρει. Bo co on ci świe? No. ale na kawałek, Λοιπόν, το κομμάτι εκεί που είναι ο Παπανδρέο που λέει γελάτε, γελάτε, ξέρω εγώ. Ναι, γελάτε, γελάτε. Εσεί γελάσατε. Εσεί γελάσατε. Εσείς γελάσατε. Οι μετά οι παππού μου ήταν όπω το λένε στην Εξωρία και πανπάζουν στην Εξωρία. Αυτά και πάνε στο κρανίο στη Βουλή. Έχετε πολύ ωραία να το βάλετε. Εντάξει, μην το βάλω σκέτο, θα το βάλω μαζί που λέει Ο πατέρα Εξωρία. Θα βάλω και λίγο Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Αν θέλετε να μου αξιολογήσετε την γλωσσική μου ικανότητα, κάντε τίλε. Αλλά δεν ακούτε όμως την ουσία Δεν ακούστε Είμαι όμως Έλληνας Διασποράς Ναι είμαι Και είμαι περήφανος ότι και Έλληνας Διασποράς είμαι Ναι, ναι κύριε Επιτέλους Επιτέλους αυτό το αιστείο Ναι γελάτε γελάτε Και είμαι Έλληνας Διασποράς Όχι επειδή το επέλεξα Επειδή, επειδή δύο φορές Ο πατέρας μου βρέθηκε στην εξορία Ο πατέρας εξωρία Και το σπίτι φορφανό Και ο με μου έξι φορές Βρέθηκε σε φυλακή και ηξορία. Για να κοιτάει από ψηλά Βράμαν Του κόσμου τειραστώνει Να ξεχαστεί τον βουνό Βράμαν Το περσινό το χιόνι Έλα. Έλα, διπλή παραγγελία για την Παρασκευή Λέγε Λοιπόν, θέλω το Ερικα, το εμβατήριο <Το> Πού κολλάει; Γιατί να ακουστεί στην Ελλάδα το Έρικα; Θε να πει κάτι. Δεν έχουμε κατοχή. Θε να πει για τα εχώρια τσιράκια τη Μέρκελ κάτι. Ε, κάτι τέτοιο φαντάζουμε, κάπω, κάπως έτσι. Και φάσαμε το παλικάρι, με το μηχανάκι. Πού κολλάει; ε, Δεν κολλάνε μεταξύ του. Με την τρίζα. Με την ττίζα, ναι. Έλα μα ωραία. Έλα φίλο. Έλα, ε, έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις. Το Honda το Innova. Το Innova, ναι, το, το παπίε. Τι χρώμα είναι. Το μπλε, δε στο φεωάγγελο το πρωί. Ναι μωρέ, απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η Diza. Ποια Diza μωρέ. Η Diza. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην Diza. Σε ποια Diza. Τι γνωστή! Ρε μα όλα πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα να σου κάνω φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράμα Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε σι πλάκα μου κάνεις Τι πλάκα να σου Είς κάνω. Είμαι πλακατζής αλλά, Είμαι μου... Πλακατζής, μου... αλλά είχαμε προβληματάκι, δεν αστεί Αυτά θα πληρώσει τώρα, μην μου λε τέτοια. Να, να πάει στο μηχανάκι, είναι τρία Τι είπε? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η να κάνω κάτω, το μηχανάκι, δρία, κάνει και ένα και τον Άγγελο μαζί, αυτό είναι άλλο θέμα. Μάρκα μα... με λε. Θα σα γαμίσω και του δύο. Άμα είναι να μα γαμίσει, πάει 6 εκατοστάρικα. Είμαι <σπάει>